Ευλογητός ο Θεός Σύμων πάντοτε, νυμ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έτσι δεν αρχίζουν όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Ευλογητός ο Θεός Σίμων πάντοτε, Ευλογούμε τον Θεό, Τον δοξάζουμε, Τον ευχαριστούμε και νιώθω και εγώ την ανάγκη αυτό το πράγμα να κάνω στην έναρξη αυτής της καινούργιας εκπομπής να ευλογήσω τον Θεό, να Τον ευχαριστήσω, να Τον δοξολογήσω για τα άπειρα δώρα που μας δίνει, για το ότι υπάρχουμε, για το ότι ζούμε, για το ότι αναπνέουμε, για το ότι είμαστε μέσα στην Αγία Εκκλησία Του, χριστιανοί, ορθόδοξοι για το ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, να επικοινωνήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βάζει το σταθμό, το ραδιοφωνικό, στη συγκεκριμένη συχνότητα και ακούς την πυρακή εκκλησία και ο Θεός σε καλεί κοντά Του και δεν ακούς άλλα πράγματα, αλλά η καρδιά σου ελκύεται από τα λόγια του Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας, σου αρέσει να ακούς για το Θεό, αγαπάς τον ίδιο τον Θεό, αγαπάς τον Κύριο τον Ιησού Χριστό κινήσε με άνεση μέσα στην εκκλησία ωραία πράγματα όλα αυτά αφορμές μεγάλης ευγνωμοσύνη και δοξολογίας προς τον Κύριο Μεγάλο πράγμα, να είσαι κοντά στο Χριστό Να είσαι άρρωστος Αλλά κοντά το Χριστό άρρωστος Και να μην τρελαίνεσαι Να είσαι με πολλά προβλήματα Αλλά κοντά το Χριστό Με τα πολλά προβλήματα Πολύ ωραίο Όχι ότι έχεις προβλήματα, αυτό δεν είναι ωραίο Αυτό είναι όντως δυσάρεστο Μας θλίβει, μας στεναχωρεί Αλλά δίνει μια ομορφιά στη ζωή μας Όταν παίρνουμε όλα μας τα βάσανα Όλες μας τις τη ζωής που έχουμε και τις βάζουμε μπροστά στα πόδια του Χριστού είμαστε ευτυχισμένοι γιατί είμαστε μέσα στο χώρο της αλήθειας γνωρίζουμε ποια πόρτα να χτυπήσουμε ξέρουμε ότι πρέπει να κονατήσουμε ξέρουμε σε ποιον να απευθυνθούμε ξέρουμε σε ποιον να στρέψουμε τα μάτια μας που να απλώσουμε τα χέρια μας που να ζητήσουμε βοήθεια είμαστε πολύ ευλογημένοι πολύ ευτυχισμένοι είμαστε πολύ μακάρι. Πού είμαστε χριστιανοί Δεν ξέρω αν αυτό το, το έχετε συνειδητοποιήσει Αν το καταλαβαίνετε Ότι τώρα ζείτε μέσα στη μακαριότητα αυτή της πίστεως Ζούμε Πιστεύουμε Αγαπάμε τον Θεό Θέλουμε να τον αγαπήσουμε περισσότερο Θέλουμε να κάνουμε μια πρόοδο Στην πνευματική μας ζωή Να χαίρεστε λοιπόν Να χαίρεστε και να δοξάζετε τον Θεό Και να μην θεωρείτε τίποτα τυχαίο Ούτε και αυτή η εκπομπή είναι τυχαία Ούτε το ότι εγώ μπορώ και κάνω αυτή την εκπομπή. Πρέπει να το βλέπω σαν κάτι τυχαίο. Ο Θεός με αξιώνει. Ο Θεός μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Κατά άκρα συγκατάβαση. Συγκαταβαίνει ο Θεός και αφήνει ένα σκεύος δικό του ανίκανο και ανάξιο να μιλήσει για Αυτόν. Και αξιώνει και σένα το πλάσμα της αγάπης του, το παιδί του να ακούς. Λόγια δικά του. Λόγια θεϊκά. Ζούμε μέσα στη χάρη του Θεού. Μακάρι ο κύριο να μα χαρίζει αυτή την αίσθηση. Να μην βλέπουμε την τη μέρα τη ζωή μα ω ρουτίνα, ω βαρετό, ω κάτι συνηθισμένο, ω κάτι αυτονόητο. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Τι είναι αυτό που σε κρατάει και ακούς Τι είναι αυτό που σε κάνει και χαίρεσαι να ακούς τα λόγια του Χριστού. Και δεν σε αρέσει τώρα να ακούς τραγούδια λαϊκά, να ακούς ειδήσει πολιτικέ, να ακούς άλλα πράγματα τα οποία σκορπίζουν το μυαλό σε άλλα θέματα. Και λε, όχι, θα ακούσω αυτό το σταθμό, θα ακούσω αυτέ τι εκπομπέ. Θα ακούσω αυτή την εκπομπή. Είναι συγκινητικό αυτό που κάνει. Είναι ο φύλακα άγγελός Όπως το θυμίζει. Πολλοί το ξεχνάνε. Μου λένε, εμένα με βρίσκουν και μου λένε, Πάτερ, πρέπει να ξανακούμε την εκπομπή. Πρέπει να την ξαναβάλει ο σταθμό. Δεν είναι αυτό. Είναι να το θυμάσαι κι εσύ. Να το θυμάσαι. Να το υπενθυμίζει και στου άλλου. Κάποια παιδιά μου λένε, Το βάζουν στο κινητό του. Υπενθύμηση ότι να ακούσω την ώρα τη εκπομπή την εκπομπή αυτή. Ξεχνιόμαστε. Να θυμόμαστε. Εγώ, όταν μια εκπομπή μου αρέσει, κάνω και το άλλο. Δεν προλαβαίνω να την ακούσω όλοι και παίρνω και κανένα τηλέφωνο, κανένα γνωστό μου και του λέω: Άκου και εσύ. Θυμάμαι παλιά ήταν μια εκπομπή στο ράδιο, στον εκκλησιαστικό σταθμό και μου άρεσε πολύ. Και δεν προλαβαίνω να ακούσω όλη την εκπομπή, γιατί την υπόλ... την... το πρώτο τέταρτο, α πούμε, έπαιρνα μερικού γνωστού μου και του έλεγα: Άρχισε, βάλτε να ακούσετε. Και του έλεγα να ακούσουν γιατί ήξερα θέλανε να ακούσουν. Και μερικοί μου έλεγαν: Καλά που μα το θύμισε. Θέλουμε, αλλά ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε. Θέλουμε να γίνουμε καλοί, αλλά ξεχνιόμαστε. Θέλουμε να ακούσουμε και να ωφεληθούμε, αλλά ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να παρακαλάμε το Θεό, όταν είμαστε σε φόρμα πνευματική, όταν είμαστε στα καλά μας να τον παρακαλάμε να μας θυμίζει με το φύλακα άγγελό μα, να μα θυμίζει να ακούμε, να μα θυμίζει να τον θυμόμαστε, να μα θυμίζει να το μιλάμε. Να κάνουμε προσευχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που λένε όσα λένε. Που δεν μπορώ να πω αυτά που λένε διότι είναι πολύ καλά λόγια και πολύ τιμητικά και θα φανεί ότι είναι ένας τρόπος αυτοπροβολής, αν τα πω και δεν είναι ούτε ευγενικό ούτε ταπεινό αυτό Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε μια κυρία στην κυρία Σοφία που σηκώνει τα τηλέφωνα μαζί με τη Φίβη, της είπε λοιπόν ότι όταν, ακούμε, όταν ακούω όλη αυτή την εκπομπή νιώθω σαν να είμαι μέσα στην εκκλησία Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό με πάρα πολύ γιατί μέσα στην εκκλησία νιώθεις τον Κύριο. Όταν λοιπόν ακούγοντας μια εκπομπή, νιώθεις ότι είσαι σε μια ατμόσφαιρα τέτοια, στην ατμόσφαιρα του Κυρίου, στο πνεύμα του Χριστού, είναι ο σκοπός της εκπομπής αυτής. Αυτό θέλει να πετύχει. Και στην καρδιά αυτής της Κυρίας το έχει πετύχει. Συγκινήθηκα επίσης από το παιδί που είπε στη μάνα του ότι... είπε μια μάνα στο παιδί της ότι... Κρίμα που έχει σχολείο Και δεν προλαβαίνεις να ακούς μια εκπομπή λέει, Που την ακούω και εγώ και μου αρέσει Εσύ έχεις μάθημα και την ώρα Το μεσημέρι της Τρίτης Και την εφνιδίασε ο γιος της όταν τη είπε Το Λίκιο που πηγαίνει και εγώ, και εγώ ακούω την εκπομπή αυτή λέει, Γιατί έχω τα ακουστικά μου Και κάνουμε ένα μάθημα που μα αφήνει Ο καθηγητής δεν ξέρω ότι έχει καλλιτεχνικά Έχει μια χαλαρή έτσι Μπορεί να χαλαρώσει το μάθημα και δεν είναι αυστηρό ο καθηγητή. Και βάζω λέει το ένα ακουστικό και το ένα ακούει την εκπομπή και το άλλο ακούω λίγο τι γίνεται στην τάξη. Ακούω και εγώ λέει την εκπομπή. Και λέω: Κοιτά να δει ένα παιδί στο σχολείο να θέλει να ακούει τα λόγια του Χριστού και να ωφελείται. Και εμεί να γινόμαστε δέκτε αυτή τη αγάπη σα και να κάνουμε προσευχή και να βγάζουμε μια μερίδα στη θεαλή λειτουργία για του ακρο... ακροατέ τη πειραϊκή εκκλησία ολόκληρη και ειδικά. Και αυτή τη εκπομπή που ζητούν κάτι, ζητούν όλοι κάτι. Σα παρακαλώ, λέει οπωσδήποτε πρέπει να σα βρούμε. όλοι και κάποιου, θέλω να σα πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Μα δεν υπάρχει κανεί που να πει κάτι διαφορετικό. Όλοι όσοι ζητούν να βρουν κάποιον που κάνει μια εκπομπή, μια τέτοια εκπομπή πνευματικού περιεχομένου, μια τέτοια εκπομπή που θέλει να μοιάζει με προσευχή, μια τέτοια εκπομπή που θέλει να είναι ένα θέατρο πέρασμα στη ζωή, λέει ότι έχει κάτι σημαντικό να πει, πραγματικά και όλοι έχετε να πείτε, τα βάσανά σας, τα προβλήματά σας, τις αρρώστιες σας, τα έξοδά σας, την ανεργία που σας βασανίζει, το μέλλον που σας φοβίζει, το παρελθόν που σας έχει τραυματίσει, το παρόν που σας γεμίζει αβεβαιότητα, το παιδί σας που το χάνετε, που σας λείπει, που σας εγκαταλείπει, που σας μιλάει απότομα. Ή το παιδί σας που το χάσατε γιατί δεν ζει αυτή τη ζωή πλέον, που έφυγε, και όχι μόνο το παιδί σας μερικά, αλλά τα παιδιά σας. Δύο παιδιά. Για σκέψου, δύο παιδιά, ε, να έχει δύο παιδιά. Μου το είπε αυτό μια μάνα, από τη Βόρεια Ελλάδα που με πήρε και ακούει στην δουλειά τη, λέει, μέσω ίντερνετ την πυραϊκή εκκλησία γιατί δεν πιάνει εκεί. Και μου λέει, πάντερ, δύο παιδιά. Να τα μνημονεύετε, λέει, τα παιδιά μου. Έφυγαν και τα δύο. Το πρώτο. 18-19 χρονών και το άλλο 23 ετών. Και εκείνη την ώρα πώ μου ήρθε και τη είπα αυθόρμητα, όταν κλείναμε το τηλέφωνο, που με βρήκε κάποια στιγμή, τη λέω: Να μην σταματήσετε ποτέ να νιώθετε μάνα. Είστε μάνα. Και τώρα είστε μάνα. Και α μην έχετε τα παιδιά αυτά τα δύο ζωντανά δίπλα σα. Είστε μάνα. Και άρχισε να κλαίει. Και μου είπε ότι αυτό ακριβώ το πράγμα με βασανίζει, σαν λογισμό. Και έλεγα μέσα μου, λέει όλα αυτά τα χρόνια που τα έχω χάσει τα παιδιά μου: Τι μάνα είμαι τώρα εγώ? δεν έχω παιδιά. Είμαι μάνα. Δεν είμαι μάνα. Πού είναι τα παιδιά μου. Και τι είπα τα παιδιά σα. Ζουν. Τα παιδιά σα υπάρχουν. Και σα νιώθουν και εσά ω μάνα. Σα αγαπούν. Μπορεί στη βασιλεία του Θεού. Στον παράδεισο. Να μην έχουμε τι σχέσει που έχουμε τώρα. Εκεί θα είμαστε όλοι σαν αδέρφια. Ακόμα και οι γονεί. Ακόμα και τα ζευγάρια. Ακόμα και οι σύζυγοι. Θα είμαστε που λέει ο κύριο ανάγγελιοι. Άλλη διάσταση. Δεν θα έχουμε αυτέ τι φυσικέ σχέσει αυτή τη ζωή. Αλλά η αγάπη θα υπάρχει. Η ζεστασιά θα υπάρχει. Το πνεύμα του Χριστού θα μας ενώνει όλους. Πολλά προβλήματα. Δύο παιδιά, ε. 18 χρονών και 23, τα χάνεις και τα δύο. Όλοι όσοι θέλουν να πούνε κάτι σε έναν ιερέα, σε μια εκπομπή, όλοι βγάζουν έναν πόνο. Πολύ πόνο. Και τι κάνεις εσύ που τα ακούς? Τι κάνεις. Ασπρίζεις. Ασπρίζεις. Ασπρίζουν τα μαλλιά σου, ασπρίζουν τα γένια σου. Και μαυρίζει λίγο η ψυχή σου, αλλά μετά κάνει πάλι προσευχή, και ασπρίζει πάλι και η ψυχή σου, και γίνονται όλα φωτεινά και λευκά. Γιατί μέσα στο Χριστό δεν υπάρχει σκοτάδι, για το Χριστό δεν υπάρχει απελπισία, για το Χριστό δεν υπάρχει αδιόρθωτο πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει ερωτηματικό που δεν γίνεται θαυμαστικό. Όταν μπροστά στο Χριστό βάλει ένα ερωτηματικό. Ο Κύριος το παίρνει, το τροποποιεί, τα φέρνει έτσι τα πράγματα στη ζωή σου και το ερωτηματικό γίνεται θαυμαστικό και στο τέλος μένεις και εσύ με το στόμα ανοιχτό και λες πω πο Κύριε, πού το πήγαινε στο πράγμα έτσι ωραία, πού να το φανταστώ αυτό το πράγμα, ότι ο θάνατος αυτός θα οδηγούσε σε αυτή την ευτυχία, σε αυτή την ευτυχία, στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις, τώρα βλέπεις τα στραβά, τα βλέπεις περίεργα, τα βλέπεις δυσάρεστα, τα βλέπεις τα τραύματα, τις κλωστές, τις εγχείρηση. αυτό τα ράματα, τα ράματα βλέπεις. Μετά όμως ο κύριος κάτι ετοιμάζει, κάτι ετοιμάζει. Αυτό που λένε πολύ δεν το κέντυμα, άμα το βλέπεις το κέντυμα από κάτω είναι όλο ξεφτίδια άσχημο σχέδιο, από κάτω το κέντημα είναι περίεργο έτσι βλέπουμε τη ζωή βλέπουμε τι κάνει ο Θεός από κάτω προς τα πάνω και λέμε τι είναι αυτό το πράγμα αυτή είναι η ζωή μου όλη πως είναι έτσι μπερδεμένε οι κλωστές μπερδεμένο κουβάρι είναι η ζωή μου και ο Κύριος που από πάνω μας ετοιμάζει ένα υπέροχο έργο την ψυχή μας, την ωραιότητα το κάλλος, την ομορφιά της ζωής μας που την ετοιμάζει μέσα από αυτή την ποικιλία των προβλημάτων που θα περάσουμε μα. Μας λέει αν έβλεπες τι σου ετοιμάζω Δεν θα γκρίνιαζε. Αν έβλεπες πόσο ωραίο θέλω να σε κάνω Δεν θα αντιστεκώσουν Δεν θα νευρίαζες Δεν θα φώναζες Δεν θα τα μαζί μου Θα μου έχεις περισσότερη εμπιστοσύνη Θα αφηνώσουν πιο πολύ Σου ετοιμάζω κάτι πολύ ωραίο Αυτό κάνει ο Θεός Αυτό μας βοηθάει η Εκκλησία να νιώθουμε Να πιστεύουμε Και έτσι να ερμηνεύουμε τη ζωή μας Έτσι να ερμηνεύουμε τη ζωή μα. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα έρθουν κατά το Άγιο Θέλημα του Θεού. Και θα βρεθούμε κάποτε σε αυτό το λιμάνι της απέραντης ευτυχίας. Αρρώστιες. Ε, εδώ είναι οι αρρώστιες. Προβλήματα. Εδώ είναι τα προβλήματα. Σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη φάση της ζωής. Και μάλιστα όχι και σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή μερικά προβλήματα ξεπερνιούνται. Και κάποια άλλα δεν ξεπερνούνται Γιατί θέλει ο Θεός να μας μάθει να κάνουμε υπομονή η όβια υπομονή και να αποκτήσουμε αιώνια αγιότητα, από τώρα και για πάντα μυστήρια όλα αυτά ε? μυστήρια και πιο πολύ ξαφνιάζουμε όταν παίρνουν μερικοί και λένε, απαντήστε μου τώρα εσείς γιατί μου έγινε αυτό στη ζωή η πιο ωραία απάντηση είναι ένας μορφασμός που κάνει το, ένα, ένα σχήμα που παίρνει το πρόσωπο που αν μπορούσε να το ζωγραφίσει θα φάζει από κάτω την επιγραφή και θα λέγε απορία Απορρέει αυτό θα πει. Απορώ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Κι εγώ απορώ. Κι εγώ μαζί σου απορρό. Και έρχομαι μπροστά στο Θεό και λέω, κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα έκανε αυτά τα πράγματα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό ο άνθρωπο με όλε τι καλέ προποθέσει δεν μπορεί να βρει εύκολα μια δουλειά. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι αδιέξοδο, φαίνεται, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω δεν θα το κάνω, κύριε. Αγανάκτηση σε σένα. Δεν θα το κάνω βλασφημία σε σένα. Θα το κάνω προσευχή. Θα πάρω την απορία μου, θα γονατίσω και θα το πω τον πόνο μου και το βάσανό μου και το αδιέξοδο μου μπροστά στο Χριστό. Και θα πω, κύριε, δεν ξέρω. Ένα ξέρω. Ένα το ξέρω. Ε, μην το ξεχνάς αυτό, το ξέρεις πιστεύω. Ποιο? Ότι ο Χριστό αγαπάει. Μην το ξεχνά, σ' αγαπάει ο Χριστό. Και α περνά αυτά που περνά, δύσκολο να το πιστέψεις ε. Ε, Είναι δύσκολο γιατί τώρα, αν περνάς τώρα ένα τραύμα, τώρα στη ζωή, ένα επώδυνο γεγονός που τώρα η ακόμα είναι αιματωμένη και τρέχει αίμα, δεν μπορεί να το καταλάβεις Αν πάω τώρα σε κάποιον που έχει πένθος α πούμε, που πήγε σε μια κηδεία χτες ή που είναι στο νοσοκομείο τώρα, ή που ετοιμάζεται να κάνει χείριση αύριο, ή που απέτυχε στι εξετάσει του πριν 20 μέρε. Ήβγήκαν τα αποτελέσματα, τα δυσάρεστα και τα αρνητικά στις ε, και δεν πάει καλά η υγεία του. Και του πω ότι ο Χριστός αγαπάει, τώρα δεν το καταλαβαίνει. Τώρα νομίζει ότι αυτά είναι υπερβολές. Νομίζω ότι μπορεί και να θυμώσει με αυτό που θα ακούσει. Έχει δίκιο. Γι' αυτό μη λέτε πολλά λόγια. Μη λέτε πολλά λόγια να πείσετε τους άλλους για την αγάπη του Θεού. Δείξτε το με τη δική σας αγάπη. Με τη δική σας κατανόηση. Με τη δική σας υπομόνη ο τα θα καταλάβει όταν έρθει η ώρα να καταλάβει τώρα δεν μπορεί να καταλάβει όταν πονάς, νιώθει ότι ο Θεός είναι κακός μου το είπε κάποια γυναίκα αυτό που έχει πολύ μεγάλο σταυρό στη ζωή της μου λέει τα βάζω και με το Θεό ώρες ώρες φτάνω στα όρια μου, δεν μπορώ της λέω να σου πω κάτι να τα λες το Θεό τα προβληματά σου και σε εισαγωγικά να τα βάζεις μαζί του, σε εισαγωγικά το λέω να τα βάζεις, δηλαδή σαν τον προφήτη Δαβίδ να γίνεις και εσύ, κάνε τον πόνο σου, κάνε τη θλίψη σου, κάνε το αδιέξοδό σου, κάντα όλα προσευχή. Πες το παράπονο σου στον Θεό, αρκεί που πας και τα λες σε Αυτόν, σε Αυτόν, γκρίνιαξε σε Αυτόν, αλλά σε Αυτόν να γκρινιάζει. στο τέλος, όταν ξεθυμάνεις όταν τα βγάλεις από μέσα σου όταν λογικευτείς και καταλάβεις ότι ο Κύριος δεν είναι κακός δεν φταίει για όλα ο Θεός φταίμε και για πολλά εμείς και ο Θεός στην πραγματικότητα για τίποτα δεν φταίει γιατί εμείς φύγαμε από κοντά Του και μπήκε στη ζωή μας αυτή η στεναχώρια, η αποτυχία, η αρρώστια η φθορά, ο θάνατος εμείς δημιουργούμε τα προβλήματα, εμείς δεν μεγαλώνουμε σωστά τον εαυτό μα, τα παιδιά μα, και μετά έρχεται η ζωή μα έτσι ανάποδα. Δεν φταίει ο Θεό. Αν το σκεφτεί και λογικά και δει, α πούμε, την πορεία των πραγμάτων, δεν μπήκε ο Θεό να σου χαλάσει τη ζωή. Εσύ έφυγε από κοντά του. Και λέει κανεί, Εγώ θέλω και να φεύγω από το Θεό και να μου πηγαίνουν και όλα καλά. Ε, αυτό δεν γίνεται. Άμα φύγει από το Θεό, ε, δεν θα είναι όλα καλά. Και όταν μετά συνέλθει, θα πει, Τι κάνει ο Θεό τώρα στη ζωή μου, ε, Α, τι να κάνει ο Θεό. Ξεχνά. Πόσο τον έχει εγκαταλείψει. Ξεχνά πόσα χρόνια έχει να σκεφτεί το όνομα αυτό. Ιησούς Χριστό. Πόσα χρόνια έχει να κάνει την προσευχή σου. Πόσο καιρό έχει να πα σε μια εκκλησία να ένα κεράκι, να κάνει στο σταυρό σου, να προσευχηθεί. Τώρα που πήγε στο νοσοκομείο για τον πατέρα σου που είναι στην Εντατική, τώρα πήγε στο εκκλησάκι του νοσοκομείου και άναψε το κεράκι σου και λε τι προσευχέ σου. Τώρα, ε! Τώρα που είδε τα σκούρα. Τώρα που είδες τα δύσκολα, τώρα που σου λένε δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα ζήσει ακόμα, τώρα. Άρα σε τι Θεό πιστεύεις, ένα Θεό περιστασιακό. Ένα Θεό που τον θυμόμαστε όταν τον έχουμε ανάγκη. Έχω μια ομπρέλα στο σπίτι, σκονίζεται. Όταν βρέχει την ξεσκονίζω και τη βγάζω έξω, μετά την παρατάω πάλι. Και όταν δεν έχει πολλές βροχές, όπως τώρα που δεν έχει πολύ έτσι ο καιρός που δεν ήταν βροχερός και αλλάζουν οι συνθήκες, κάθεται στην άκρη. Έτσι είναι ο Θεός Περιστασιακός Θεός Ένας Θεός πρώτων βοηθειών Ο Θεός μόνο της ανάγκης Σε αυτό το Θεό πιστεύεις Τέτοιο Θεό μεταδίδεις και στα παιδιά σου Ε, είναι φυσικό λοιπόν Η ζωή μας να πάει έτσι Να έχει τα τεράστια σκαμπανεβάσματα Και τις απίστευτες Ψυχολογικές μεταμεταπτώσεις Αυτό είναι μεταπτώσεις Πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στο Θεό Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός δεν μια σταθερή ροή. Αγάπη, προσευχή, σχέσει με τον Θεό. Μονίμω. Ο πατέρα σου είναι πατέρα σου, έστω και αν σου δίνει λεφτά και αν δεν σου δίνει, και αν θα σε σκαμπηλήσει κάποια στιγμή, και αν θα σε χαϊδέψει και θα σε φιλήσει την άλλη, και αν θα σου δώσει την κληρονομιά του και αν δεν στη δώσει, είναι πατέρα σου. Εσύ μπορεί να σκέφτεσαι διάφορα γι' αυτόν, αλλά είναι πατέρα σου. Τελείωσε. Τον αγαπά και έχει μια σχέση μαζί του, θε, δεν θες γιατί είναι ο πατέρα σου. Έτσι είναι και ο Θεό. Είναι ανάγκη να σχετιζόμαστε μαζί του. Όχι για να πάνε καλά τα πράγματα της ζωής, αλλά γιατί αυτή η ίδια είναι η ζωή. Η αληθινή ζωή της ψυχής μας είναι να έχουμε σχέση με το Θεό. Εμείς δεν έχουμε σχέση με το Θεό, έχουμε σχέση με το συμφέρον μας. Και θεωρούμε και το Θεό έτσι, συμφεροντολογικά. Ένα τέτοιο Θεό πιστεύουμε. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον αληθινό Θεό, όχι το Θεό της φαντασίας μας, αλλά το Θεό όπως αποκαλύφθηκε στη ζωή του κόσμου, όπως μπήκε μέσα στην ιστορία και φάνηκε εκεί στα Ιεροσόλυμα, το 30 μετά Χριστόν που είδαμε τη ζωή του Κυρίου, να δούμε πώς φανερώθηκε ο Χριστός και τι μας είπε αυτός ο Θεός και να συνδεθούμε μαζί Του αληθινά, με έναν τρόπο που στην εκκλησία έχει το όνομα Προσευχή. Να μάθεις, να κάνεις προσευχή, δηλαδή να έρχεσαι σε επαφή με τον αληθινό Θεό. Αυτό θα πει προσευχή. Επαφή με το Θεό. Φιλία με το Χριστό. Ζωντανή σχέση μαζί του. Ερωτικό σύνδεσμος, Δέσιμο της ψυχής σου με το Χριστό. Ένωση. Κοινωνία προσώπων. Και όλα τα καλά που μπορεί να φανταστεί, βάλτε μέσα σε αυτή τη λέξη, που λέγεται προσευχή, προσευχή, μάθε να προσεύχεσαι, μάθε να μιλάς στο Χριστό, μάθε να έχεις επαφή μαζί Του, όχι όταν έχεις προβλήματα, ούτε όταν αλλά πάνε καλά, αλλά πάντοτε αδιακρήτως, άσχετα με τα γεγονότα που περιστοιχίζουν τη ζωή σου. Η προσευχή είναι ζωή, είναι αναπνοή της ψυχής, είναι το οξυγόνο που μας κρατά στη ζωή, είναι πολύ ωραίο πράγμα, πολύ αληθινό, πολύ δυνατό, πολύ ζωογόνο να μπορείς να μιλάς στο Θεό, να Τον σκέφτεσαι, να Τον έχεις στο νου σου, να ζεις και να κινείσαι μέσα στη χάρη Του, όπου είσαι, να νιώθεις ότι είναι δίπλα σου ο Θεός. Δεν υπάρχει άδειο δωμάτιο, δεν υπάρχει άδειο χώρος, δεν υπάρχει κενό πουθενά στον κόσμο και στο σύμπαν και στο διάστημα πουθενά δεν υπάρχει κενό. Όλα τα γεμίζει το Πανάγιο Πνεύμα, η Χάρη του Κυρίου, ο Κύριο Ιησούς Χριστό, η Παναγία Τριάδα, η Παναγία μα, οι Άγιοι Άγγελοι, παντού υπάρχει χάρη, παντού υπάρχει ευλογία. Αρκεί εμεί να είμαστε δέκτε κατάλληλοι, να έχουμε μάθει αυτή τη γλώσσα, όχι μόνο τα αγγλικά, που μαθαίνουν τα παιδάκια αγγλικά από τα παιδικά του χρόνια. Αγγλικά μάθαμε. Αγγελικά, πότε θα μάθουμε. Αγγελικά μάθαμε να μιλάμε. Τη γλώσσα των Άγγλων τη μάθαμε. Τη γλώσσα των Αγγέλων που είναι η προσευχή, πότε θα μάθουμε να τη μιλάμε, πώς θα μάθουμε να ζούμε έτσι, να αναπνέει η ψυχή μας, να ζει πραγματικά, να έρχεται σε επαφή με το Θεό, να αγγίζει το Θεό, μεγάλο πράγμα. Να αγγίσεις το Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Να μιλάς με Αυτόν. Θέλεις να μιλήσεις καμιά φορά σε μένα, ε. Θες σου κάνει εντύπωση και λες, μια κυρία με πέτυχε μια φορά. Με πέτυχε σε κάποιο τηλέφωνο, λέει, πω πω, λες, βρήκα, επιτέλους, δεν ξέρω... Δεν μπορείτε να φανταστείτε μου λέει πως νιώθω. Δεν καταλαβαίνω γιατί τι νιώθετε. Τι, τι το φοβερό είναι. Για σκέψου πως θα έπρεπε να νιώθεις όταν πετύχεις να πιάσεις επαφή με τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Με τον Κύριο. Με τον Θεό μας. Με τον ουράνιο κόσμο. Να φύγει λίγο νόσο από αυτή τη γη και να αγγίξεις τον Θεό. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είναι διανοητική σύλληψη. Δεν είναι λύση ενό προβλήματο μαθηματικών που λε, το πιάσα. Έκανα ασκήσει που, όπου μια έμπνευση την έπιασα. παπ έλυσα το πρόβλημα. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Αν η γνώση αυτού του κόσμου, αν η σύλληψη κάποια αλήθεια εγκόσμια, γοητεύει και μεθά το μυαλό σου και σε τρελαίνει, σκέψουν να συλλάβει όσο μπορεί. Ή μάλλον να συλληφθεί εσύ. Εσένα να πιάσει ο Θεό, και όχι εσύ να τον πιάσει. Δεν μπορεί να πιάσει το Θεό. Γι' αυτό λέει ο ότι το Θεό θα Τον αγαπήσουμε και θα Τον πλησιάσουμε δια της προσευχής όταν πρώτος Αυτός μας αγαπήσει. Αυτός κάνει την πρώτη κίνηση και εμείς νομίζουμε, νομίζουμε ότι εμείς πάμε να Τον πιάσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα Αυτός πάει να μας πιάσει. Αυτός μονίμως μας κυνηγά. Και τι χρειάζεται, να βρει κάπου μέσα μας ένα σημείο να πατήσει. Κύριος κάνει την πρώτη κίνηση Αυτός θα έρθει να μας βρει Αλλά πρέπει να βρει μια διψασμένη ψυχή Πρέπει να βρει ανθρώπους Ψυχές που το έχουν πάρει Στα σοβαρά Που έχουν πάρει απόφαση Ρώτησαν τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, Τι μας λείπει Και δεν προκόβουμε στην πνευματική ζωή Τι μας λείπει και δεν κάνουμε προσευχή Τι μας λείπει και δεν πάμε μπροστά Βιβλία έχουμε Ενωρίε ωραίε, έχουμε Πνευματικά κέντρα έχουμε Πατέρες πνευματικούς έχουμε Ραδιοφωνικούς σταθμούς έχουμε Τα πάντα έχουμε Τι δεν έχουμε Άγιε Σεραφείμ Πάτερ Σεραφείμ Τι μας λείπει Και είπε ο πατήρ Σεραφείμ ο Άγιος Του Σάρωφ Ένα μας λείπει λέει Η απόφαση Δεν το παίρνουμε απόφαση Αυτή την απόφαση θέλει να δει ο Κύριος Μια σοβαρή απόφαση Να πάρουμε στα σοβαρά Την πίστη στον Χριστό Και να, να μην λέμε Κοιτάξτε, αυτά εντάξει, ή δεν είναι για όλου. Αυτά κάποιοι τα λένε, οι ιεροί τα λένε, αυτά η δεν ειναι για ολου αυτα τα οι ιεροι τα λενε αυτα η δουλεια του είναι. Ή αυτό έχει κλείσει για τα θεολογικά, ή αυτή είναι τη εκκλησία. Ε, εντάξει, αυτά είναι οι θεούσε. Δεν, δεν ασχολούνται όλοι με αυτά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το οξυγόνο δεν είναι για κάποιου. Ο χτύπο τη καρδιά δεν είναι μόνο για κάποιου. Το ότι κυκλοφορεί μέσα μα το αίμα δεν είναι για κάποιου. Είναι για όλου μα. Είναι γεγονό ζωή. Με παγκόσμια διάσταση και συμπαντι... συμπαντική προέκταση. Όλοι οι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάω, αναπνέω και αναπνέεις Αυτό που κάνω, το κάνεις και εσύ. Χτυπάει η δική μου καρδιά, χτυπάει και η δική σου. Έτσι δεν είναι. Τρέχει μέσα μου το αίμα, δουλεύει το νευρικό μου σύστημα, δουλεύει και το δικό σου. Εμένα όμως με λένε αλλιώ και εσύ να σε λένε αλλιώ. Εγώ είμαι αλλιώ και εσύ αλλιώ. Έχουμε διαφορέ. Αλλά έχουμε και πολλέ αυτό λοιπόν που μα κάνει και μοιάζουμε όλους όλου και είναι για όλου, είναι η προσευχή. Η προσευχή δεν είναι για κάποιου ανθρώπου. Είναι για όλου μα. Το οξυγόνο τη ζωή μα. Αν δεν πάρει οξυγόνο, πεθαίνει. Δεν είναι μόνο για του ιερεί. Ούτε μόνο για του θεολόγου. Ούτε μόνο για αυτού που πάνε και νομίζουν ότι είναι οι καλοί άνθρωποι. Για όλου μα είναι. Τους καλούς, για του καλού, για του κακού, για του αμαρτωλούς, Για του χριστιανού και για αυτού που πρέπει να γίνουν χριστιανοί, πρέπει και αυτοί να μάθουν να ζητήσουν. Είναι μια δίψα η προσευχή. Αυτή η δίψα που στρέφει την ευχή προς τα μπροστά. Κάνει την προσευχή. Ευχή που απευθύνεται προς κάποιον. Προσευχή. Είναι διάλογος. Είναι επαφή. Είναι ένωση με το Θεό. Είναι ένα πρόσωπο στο οποίο απευθύνομαι. Εγώ και ο Θεός. Ο Θεός και εγώ. Δύο πρόσωπα. Τα οποία έχουνε Απίστευτη απόσταση μεταξύ του. Και καμία επαφή ουσιαστική. Διότι η ουσία του Θεού και η ουσία δική μου είναι τελείω διαφορετική. Ο Θεό είναι Θεό. Άιλο. Άπιαστο. Όποιο δει το Θεό λέει θα καεί. Όποιο δει το Θεό δεν αντέχει να τον δει. Είναι αόρατο. Ανέκφραστο. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον εκφράσουμε με λόγια. Τι είναι ο Θεό. Και εγώ με ένα πλάσμα που ανεβαίνω στα ζυγαριά και ζυγίζομαι και βλέπω ότι έχω βάρο. Έχω λάσπη, Είμαι Στη γη αυτή είμαι χώμα Τρώω, πίνω, έχω ανάγκες βιωτικέ, Βιολογικές Είμαι ένα πλάσμα Ο Θεός είναι κάτι τελείως διαφορετικό Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος Ο Θεός είναι αυτός που έκανε το σύμπαν ολόκληρο Που κυβερνά τους γαλαξίες τη τάξιος Ον ο Θεός Και άλλης τάξιος ον ο άνθρωπος Εγώ είμαι κτίσμα Αυτός είναι κτίστη. Εγώ είμαι δημιούργημα και αυτός είναι δημιουργός Εγώ είμαι και αυτός είναι ο δημιουργός του πυλού και των πάντων. Εγώ μέχρι το 1900 τόσο δεν υπήρχα. Κάποια στιγμή γεννήθηκα. Αυτός υπήρχε και πριν από τη γέννησή μου. Υπήρχε και πριν τη δημιουργία του κόσμου. Υπήρχε και πριν γίνει ο χρόνος. Υπήρχε πάντοτε. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτόν το Θεό που δεν μπορώ να συλλάβω, που δεν μπορώ να καταλάβω, αυτόν το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ του κτίστη και του κτίσματο. Το γεφυρώνει αυτή η ενέργεια της προσευχής. Αυτή η δύναμη της προσευχής. Αυτή η δυνατότητα που έχω, που μου τη χαρίζει ο Χριστός. Το απίστευτο αυτό δώρο. Η μεγάλη αυτή τιμή. Η μεγάλη αυτή ευεργεσία και δωρεά του Θεού στον άνθρωπο, είναι η προσευχή. Ξέρεις να προσεύχεσαι. Ξέρεις να προσεύχεσαι. Είς ο πιο πλούσιος άνθρωπος της γης. Ο πιο ευτυχισμένος. Ο πιο μακάριος. Ξέρεις να προσεύχεσαι μην πας ποτέ σε κάποιο προσκύνημα Δεν με πειράζει Δεν σε φοβάμαι Αν ξέρεις να προσεύχεσαι Δεν φοβάσαι τίποτα Δεν κενδυνεύεις από τίποτα Είσαι ανώτερος από όλα Ζεις όχι απλώς σε Άγια προσκυνήματα Αλλά έχεις αγγίξει το Θεό Ο οποίος καθιστά τα προσκυνήματα Άγια Και κάνει και εσένα Άγιο Όπου και να είσαι Μεγάλη υπόθεση η προσευχή Μεγάλη υπόθεση Τώρα διαβάζεις ε έχει διάβασμα. Έχει δουλειέ. Έχει να ετοιμάσει το φαγητό. Έχει να κάνει δουλειέ. Έχει να ψωνίσει. Έχει. Λε, αυτά είναι τώρα τα. Αυτά είναι. Τώρα αυτά που, που λε εσύ στην εκπομπή τώρα που. Θεωρίε, ρε παιδί μου. Όλο θεω. Δεν είναι θεωρίε. Δεν είναι θεωρίε. Είναι η αλήθεια. Η επαφή με το Θεό δεν είναι θεωρία. Είναι βίωμα. Αυτά που κάνει εσύ. Και αυτά που κάνει εσύ. Και εσύ. Αυτά είναι τα περαστικά. Διαβατάρικα πουλιά που φεύγουν. Και χάνονται. Αυτά που κανεί τα χαθούν. Αυτά που κάνει θα περάσουν. Το φαί που μαγειρεύει θα φαγωθεί και θα τελειώσει η υπόθεση. Αύριο άλλο, θαύριο άλλο, τελειώνει αυτή η υπόθεση. Η προσευχή δεν τελειώνει. Η προσευχή δεν είναι κάτι περιστασιακό, δεν είναι κάτι που έχει μικρή αξία και αξίζει σήμερα και αύριο παλιώνει. Η εφημερίδα που πα να διαβάσει, αύριο θα είναι για πέταμα. Κανεί δεν διαβάζει περασμένε εφημερίδε. Η προσευχή δεν είναι ποτέ για πέταμα. Η προσευχή είναι πάντοτε αυτή που σε πετάει ψηλά. Είναι αυτή που ανεβάζει ψηλά. Είναι αυτή που σε γεμίζει ειδήσει. Ουράνιε ειδήσει. Παίρνει δύναμη από το Θεό. Και μετά αντέχει τη ζωή. Και ξέρει τα πάντα. Γιατί ξέρει αυτόν που είναι το παν. Και α μην μάθει τα νέα τη τηλεόραση, ξέρει το Θεό. Αγγίζει τον Χριστό. Έχει μάθει τα πάντα. Να προσέφιεσαι, ξέρει. Ξέρει να προσέφιεσαι. Τι να το κάνω που είσαι σοφό, που είσαι μορφωμένο. Που έχει εξοχικό, που έχει λεφτά, που έχει περιουσία, που έχει καταθέσει την τράπεζα, που έχει κάνει παιδιά και είναι γερά κλπ. Αυτά ναι. Να προσεύχεσαι, ξέρει, αυτή είναι η ωραιότερη κληρονομιά, η ωραιότερη περιουσία της ψυχής σου. Θεωρητικά όλα αυτά, ναι, γιατί σκοπό έχουν απλώς να δώσουν μια μικρή, αν γίνεται, έμπνευση. Έμπνευση. Να σου θυμίσουν και από εκεί και πέρα μόνος θα βρεις το δρόμο. Πως να προσεύχεσαι να Πως Να σου πω το μυστικό της προσευχής Το μυστικό της προσευχής Είναι η προσευχή hm, Αυτό είναι το μυστικό Κάνε προσευχή Και αυτή θα σε μάθει Ξεκίνα να κάνεις Και θα μάθεις Δεν χρειάζεται να σου πει κανείς Κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό, κάνουμε αυτό Ένα, δύο, τρει, τέσσερις κινήσεις Και θα γίνει Όχι Ξεκίνα Και θα δεις πως γίνεται η προσευχής στην πορεία Έτσι οριμάζει. Έτσι μαθαίνεις μέσα από την τριβή, μέσα από την καθημερινή επαφή. Η προσευχή είναι η σχέση του ανθρώπου, το άγγεγμα της ψυχής μας από το Χριστό και η επαφή μας μαζί Του. Αγγίζουμε τον Κύριο. Δεν είναι διαλογισμός, άλλο διαλογισμός. Διαλογισμός, γιόγκα, αυτοσυγκέντρωση, χαλάρωση, τελείω διαφορετικά πράγματα. Εγωκεντρικά, εγωιστικά, επικίνδυνα, νοσηρά. Αν κανείς αυτά τα βάλει, σε έναν τρόπο επαφή με το υπερπέραν, με το, με την ανωτέρα δύναμη κλπ. Εμείς δεν απευθυνόμαστε σε κάποια ανωτέρα δύναμη. Εμείς απευθυνόμαστε στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Ιώ και το Πανάγιο Πνεύμα. Εμείς μιλάμε στον Ιησού Χριστό. Εμείς μιλάμε στο Θεό Πατέρα, στον Παράκλητο, Βασιλέ Φουράνη, Παράκλητε, το πνεύμα τη Αληθείας. Δεν λέμε πουθενά, μιλάω στην ανωτέρα δύναμη. Ύστερα μιλάμε, και απευθυνόμαστε κάπου. Αυτό είναι η προσευχή. Ο διαλογισμός δεν απευθύνεται κάπου, μάλλον απευθύνεται πού, στον εαυτό του κάποιο. Μιλάω στον εαυτό μου. Γυρίζω από έξω προς τα μέσα. Ωραίο αυτό. Χρειάζεται. Να σταματήσεις α πούμε, να έχει περισπασμού, κοσμικέ να κάτσει λίγο να δεις τον εαυτό σου. Γυρνά μέσα. Ωραία. Και μετά τι γίνεται. Εγώ γυρίζω μέσα και από μέσα εκτινάσσομαι στο Θεό. το Θεό. Το Θεό που είναι μέσα μου, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα μου και τη χάρη του Χριστού. Εσύ που απευθύνεσαι, που κάνεις διαλογισμό, πουθενά. Από το εγώ μου, μιλάω στο εγώ μου. Μα το εγώ μου είναι άρρωστο. Το εγώ μου είναι εμπαθές. Εγώ είμαι νοσηρός. Είμαι αμαρτωλός. Έχω δυσκολίες, Έχω αδυναμίες. Το εγώ μου δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό μου. Χρειάζεται βοήθεια άνωθεν. Έξωθεν. Τι λέμε στο τέλο τη λειτουργία. Πάσα δώσει αγαθή. Και παν δόρημα τέλειον, άνωθενε τι καταβαίνουν. Εξού, του πατρό των φώτων, από σένα, που είσαι ο δημιουργό των αστέρων, των φώτων που είναι στα, ουρανος λάμπει ουρανό από τα αστέρια, εσύ που τα έκανε όλα αυτά, από σένα πηγάζει, πασα αδώσει αγαθή, και παν δόρημα τέλειον, άνωθενε τι καταβαίνουν. Από ψηλά, άνωθεν, θα πει από ψηλά. Όχι από μένα, από κάπου που αλλού έρχεται η σωτηρία. Από το Χριστό, έξω από μένα. Μέσα σε μένα φανερώνεται, αλλά η πηγή είναι ο Χριστό. Έξω από μένα. Λοιπόν, η προσευχή δεν είναι απλό πράγμα. Η προσευχή δεν είναι χαλάρωση. Που λένε μερικοί, διαβάζω σε κάτι περιοδικά, μερικέ φορέ το προτείνουν κάποιοι αυτό. Λέει όταν έχετε στρε, λέει και ένταση και άγχο, ε, κάντε λέει, λίγη χαλάρωση, διαλογισμό ή προσευχή. Ό,τι θέλετε απ' όλα. Μα δεν είναι το ίδιο. Καμία σχέση. Καμία σχέση η χαλάρωση με το διαλογισμό και την προσευχή. Η προσευχή είναι διάλογο του ανθρώπου με το Θεό. Με τον προσωπικό Θεό, ε! Με τον προσωπικό Θεό! Μουσική Προσέξτε αυτά λίγο και όσοι έχετε μπλέξει με... Κάτι αιρετικά πράγματα που μοιάζουν πολύ ωραία έτσι, διαλογιστικά, φιλοσοφικά, θεωρητικά κλπ. Και σα βάζουν μερικέ φορέ και κάνετε συγκεντρω... συγκεντρώνεστε και χαλαρώνετε και διαλογίζεστε. Και σα λένε φέρτε στο νου σα κάτι ήρεμο να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε. Ό,τι να είναι αυτό. Φέρτε λέει στο νου σα μια πέτρα. Θα ηρεμήσει άμα τη και συγκεντρωθεί εκεί. Φέρτε στο νου σα ένα λουλουδάκι. Βάλτε στο νοερά στα μάτια σα μπροστά μια εικόνα. Ή σκεφτείτε λέει και την Παναγία και τον Χριστό ή οτιδήποτε. Μα κάτσε, οτιδήποτε, να βάλω μια πετρούλα, να βάλω ένα λουλούδι ή να βάλω το Χριστό και θα βάζεις όλα στην ίδια κατηγορία, το ίδιο είναι αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Υποτιμάς πάρα πολύ και ε, κατεβάζεις δηλαδή τον Κύριο στο επίπεδο του κτιστού, του κτίσματος, ότι είναι μια πετρούλα είναι και ο Χριστός. Άλλο πράγμα η προσευχή. Επαφή με το Θεό τον ίδιο. Και δεν είναι κάτι που επιτυγχάνω μόνος μου. Δεν είναι επίτευγμα. Δεν μπορεί να πει κανεί: Θα κάτσω να προσευχηθώ έτσι, τώρα. Εγώ θέλω να το βάλω σκοπό και θα το πετύχω. Όχι. Αν δεν έρθει ο κύριο να αγγίξει την καρδιά σου, μπορεί να γονατίσει και όπω γονάτισε, έτσι να σηκωθεί. Να μην νιώσει πολλά πράγματα. Είναι διάλογο. Και πρέπει ο κύριο κάτι να δει μέσα στην ψυχή για να σου κάνει να σου απαντήσει. Πρέπει να δει κάτι για να σου πει κάτι. Να, να νιώθει και το δικό σου άγγιγμα για να κάνει και το δικό του άγγιγμα. Αν θέλει, όσο θέλει, όποτε θέλει. Και ό,τι θέλει, μα δίνει ο κύριο. Και αυτό αποδεικνύει ότι είναι ζωντανή σχέση. Αυτό να μην σα κάνει όταν προσεύχεστε και δεν νιώθετε κάτι να απελπίζεστε, αλλά να καταλαβαίνετε ακριβώ ότι είναι σχέση. Και αν θέλει ο Θεό, δίνει. Αν δεν θέλει, δεν δίνει. Μην παρεξανέβεσαι. Να δέχεσαι. Να δέχεσαι και να χαίρεσαι το ότι ο Θεό ασχολείται μαζί σου. Έστω λέγοντά σου, όχι. Γιατί πρέπει να λέει συνέχεια ναι. Έκανα λέει προσευχή και δεν μ' άκουσε ο Θεό. Γιατί πε άκουσε, παιδάκι μου. Έλεγε γιατί αυτό που του ζήτησα δεν μου το έδωσε. Και κάτσε. όταν δεν σου δίνουν δηλαδή κάτι σημαίνει ότι δεν σε ακούνε Α να το διευκρινίζουμε Δηλαδή σε άκουσε αλλά δεν υπάκουσε Αυτό ναι Μα δεν κάνεις προσευχή για να βάλεις το θένος σου, κάνει τα χατήρια Κάνεις προσευχή και του λες Κύριε εγώ σου λέω τη ζωή μου, τα σχέδιά μου, τα όνειρά μου, τα θέληματά μου Και στο τέλος σου λέω Κύριε κάνε εσύ ό,τι θέλεις Εσύ ξέρεις το καλύτερο για μένα Αυτή είναι η ωραία προσευχή Να ζητάς από τον Κύριο το του. Ένα παιδί μια μέρα με τη μάνα του περπάταγε στον δρόμο και ήταν μια βιτρίνα. Είχε παιχνίδια βιτρίνα. Αλλά ήταν φτωχή πολύ οικογένεια. Και το παιδάκι αυτό είχε πολύ πίστη. Αγαπούσε πολύ τον Θεό, τον Ιησού, με απλή ψυχή, τον κύριο μα, τη με πολύ ταπείνωση. Και λέει η μάνα του, μακάρι να είχαμε λεφτά να σου πάρουμε αυτό το παιχνιδάκι, λέει, που σου αρέσει, για να είμαστε φτωχοί. Ο πατέρα σου δεν έχει δουλειά, τι να κάνουμε, λέει τώρα. Και λέει το παιδάκι, θα κάνω προσευχή. Ναι, ναι, αυτό θα σου λέει. Κάνει προσευχή, λέει, και αν θέλει ο Θεό, κάτι θα γίνει να στο στείλει. Να βρούμε έναν τρόπο να το αγοράσουμε, να μα το φέρει κάποιο. Κάτι θα γίνει, ε! Κάνει το παιδί προσευχή, πέρασε ο καιρό, τίποτα. Και ξαναπερνάνε από τη βιτρίνα αυτή, με τα παιχνίδια, είδε τα παιχνίδια, και λέει η μάνα στο παιδί το θυμήθηκε, λέει, είδε παιδάκι μου ο Θεό, δεν άκουσε την προσευχή σου. Και απαντάει το παιδί πιο έξυπνα από τη μάνα, και τη λέει, άκουσε, και απάντησε ο Θεό. Ε, λέει, μα δεν το πήρες το παιχνιδάκι Ναι, ο Θεός απάντησε και μου είπε όχι Μου είπε όχι Δεν πρέπει να το πάρεις εσύ αυτό το παιχνίδι τώρα Έτσι είναι το μυστικό Όταν κάνεις προσευχή Πρέπει να μάθεις να αφήνεσαι Το πιο δύσκολο Το πιο δύσκολο Η προσευχή λοιπόν Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί μερικέ φορές Και όπως καταλαβαίνετε σήμερα ήταν απλώ μια μικρή Αρχή Κάπου κάπου, όχι συνέχεια σε ενδιάμεσες εκπομπές θα λέμε και για την προσευχή μερικά πράγματα, είναι το μεγαλύτερο μυστικό όποιος μάθει να προσεύχεται τελείωσε, δεν θέλει τίποτα άλλο όποιος ξέρει να έχει επαφή με το Θεό δεν θέλει τίποτα άλλο έχει τη μεγαλύτερη δύναμη ανα πάσα στιγμή δίπλα του φοβερό πράγμα αυτό δηλαδή είναι ένα όπλο σαν το πατέρα Παΐσο που ένα παιδί που πήγε με στεναχώριες και λέει, έχω πειρασμό, με πολεμάν λέει, τα δαιμόνια, έχω αυτό, έχω το άλλο, στεναχωριότανε, και του λέει ο πατήρ, πα, ίσω κάτσε να πάω λίγο μέσα να σου φέρω ένα πιστόλι, λέει. να του τυπά, να του σκοτώνει του πειρασμού, όταν σου επιτίθενται. Πέρυγνε τον παιδί πιστόλι, ο, ο μοναχό πιστόλι, και του φέρει ένα μικρό κομποσκινάκι. Αυτό είναι το πιστόλι σου. Κάθε κόμπο και μια σφαίρα. Θα του πετά, θα κάνει προσευχή, και έτσι θα πολεμά. Τεράστια δύναμη. Δεν του άλλο, ένα κομποσκινάκι. Που όταν το βλέπει, θυμάσαι τη λέξη προσευχή. Θυμάσαι ότι πρέπει να μιλά στον Χριστό. Να βάζει την ψυχή σου να παίρνει μπρο. Και επειδή το κομποσκίνη έχει σχέση με την αφή και το πιάνει, και όταν πιάνει κάτι το θυμίζει πιο εύκολα και ενεργοποιεί έτσι, τη δύναμη τη ψυχή και του σώματο, είναι πιο εύκολο λέει να παρακινήσει. Έχει κάτι μπροστά σου. Ενώ όταν κάτι μόνο να κάνει προσευχή, αφαιρεί εξεχνίες, Όταν όμω πιάνει κάτι, το κομποσκίνη, ένα βιβλίο, το κεράκι σου, αυτά όλα βοηθούν. Σε ξυπνούν, σου θυμίζουν Κάνουν πιο αισθητή τη χάρη του Θεού Και είναι ένα σκαλοπατάκι Να ανεβεί σε αυτόν τον χώρο Σε αυτόν τον λιβάδι Σε αυτόν τον παράδεισο της προσευχής Η οποία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση Πολύ μεγάλη υπόθεση Εντάξει έχει δίκιο τώρα να, έχεις... να πεις ότι Έχεις δίκιο να πεις ότι είμαι το πιο κατάλληλο πρόσωπο Να μιλήσω για την προσευχή Δεν θα πω τίποτα δικό μου Από δικέ μου εμπειρίες και βιώματα Μακάρι να είχα Μακάρι να είχα και να έλεγα δύο λόγια, όπω έχουν πει οι Άγιοι που γράψαν βιβλία κλπ. Αλλά το να πω από άλλου, ωραίο θα είναι. Να πούμε μερικά πράγματα που μα είπαν άλλοι άνθρωποι Άγοι, από του Αγίου τη Εκκλησία, από του Πατέρε, μερικά πράγματα που βοηθούν. Όπω ο Άγιος Ιωάννης ο Συναέτη, ο Άγιο Ιωάννη τη Κλίμακο, διαβάστε να δείτε το λόγο του περί προσευχής. Τι ωραία πράγματα λέει. Λέει, αρχίζοντα λέει έναν ορισμό α πούμε, η προσευχή. Είναι λέει διατήρηση του κόσμου. Διατηρεί τον κόσμο, προσευχή στη ζωή. Ο Θεός δηλαδή κρατά τον κόσμο επειδή υπάρχουν άνθρωποι προσευχόμενοι. Και λέει ο Κύριος αξίζει. Αξίζει αυτή η γη να στροβιλίζεται μέσα στο σύμπαν στο διάστημα. Αξίζει. Γιατί? Γιατί υπάρχουν ψυχές που έχουν επαφή μαζί μου. Διατηρείς τον κόσμο. Οι χριστιανοί κρατούν τον κόσμο στη ζωή. Αλλιώ. Θα γίνει αυτό που λέει ο Άγιο Σουλανό, ότι το, τέλ, το τέλο του κόσμου θα έρθει όταν σταματήσει η προσευχή. Δηλαδή όταν μειωθεί η προσευχή θα πει ο κόσμο, πώ μου πένα να σα το Άγιο Ωρο τώρα που είχα πάει, κάποια στιγμή μου λέει, μα βαρέθηκε ο Θεό κάποια στιγμή. Θα μα βαρεθεί, θα πει, βαρέθηκα αυτόν τον κόσμο. Γιατί δεν κάνουν προσευχή άνθρωποι. Δηλαδή απλώ γυρίζει η γη, μέρα, νύχτα, ξημερώνει, βραδιάζει, δουλεύουν, κάνουν οικογένειε, παιδιά, τρώνε, κοιμούνται, τίποτα, καμία άλλη σχέση. Δηλαδή βιολογικά ζούμε απλώ. Όπως θα τα φυτά, όπως τα ζώα ζωάκια, όπως αυτά, μεγαλώνουν, αναπτύσσονται, αναπα... αναπαράγονται και τελειώνουν, ψωφούν. Έτσι και ο άνθρωπος. Τίποτα άλλο. Καμία άλλη έφεση. Καμία άλλη στροφή της ψυχής. Γι' αυτό λέει ότι η προσευχή διατηρεί τον κόσμο. Κρατά τον κόσμο. Θες να βοηθήσεις τον κόσμο. Κάνε προσευχή. Μη μιλάς. Μην κήρυγμα. Μη λόγια αν δεν μπορείς, αν δεν θέλεις, αν δεν έχεις από Θεό αυτή την πρόσκληση, την κλίση. Κάνε προσευχή. Ο μεγαλύτερο ευεργέτη τη γειτονιά σου είσαι εσύ. Αν κάνει προσευχή. Και α μη σε ξέρει κανεί. Α μη σε έχει δει κανεί που γονατίζει στο δωματιάκι σου και προσεύχεσαι. Εκεί με το εικονισματάκι σου, με το κεράκι, με το λιβάνι, με το καντιλάκι σου. Ή αν δεν μπορεί με τίποτα από όλα αυτά. Γιατί μερικοί κάνουν και κρυφά προσευχή. Δεν του επιτρέπουν οι άλλοι να λάβουν καντίλια. Για διάφορου λόγου. Είσαι ευεργέτη. Βλέπει ο Θεό. Θυμάστε τι είπε στον Αβραάμ που λέει θα καταστρέψω τον κόσμο και λέει αν βρεθούν 20, αν βρεθούν πέντε, αν βρεθούν. Ναι, λέει έστω και λίγοι θα, θα σώσω τον κόσμο. Έστω και για λίγου. Βοηθά τον κόσμο. Γίνεσαι μεγάλο αιμοδότη τη ανθρωπότητο. Ο μεγαλύτερο αιμοδότη του κόσμου. Είμαι και εγώ αιμοδότη. Δίνω αίμα. Ούπε ένα μια φορά έδινε αίμα, λέει, και φοβόταν Μου λέει, πατρίκάνε την προσευή, φοβά τη φοβάμαι τη βελόνα κλπ. Είναι ωραίο πράγμα να δίνει αίμα. Δεν είναι τίποτα, μια φορά στο τόσο. Είναι προσφορά αγάπη. Είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Βοηθάει την ανθρωπότητα όλη. Αλλά και αν δεν μπορεί να δώσει αίμα, γιατί αν είσαι κάποια ηλικία και πάνω δεν την δίνει αίμα. Αν έχει πίεση, διάφορε ζάχαρο κλπ. Διάφορα τέτοια δεν δίνει αίμα. Αλλά μπορεί να γίνει κι εσύ μεγάλο αιμοδότη. Γίνεται κι εσύ αιμοδότη. Γίνεται κι εσύ άνθρωπο προσευχή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αιμοδοσία. Γεμίζει τη γη με αγγέλου. Γεμίζει τη γη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματο. Αυτό λέει ο Άγιο Ιωάννης ο Συναντή. Η προσευχή είναι διατήρηση του κόσμου. Συμφιλίωση με το Θεό. Η προσευχή λένε το έργο των αγγέλων. Οι άγγελοι διαρκώς απολαμβάνουν το Θεό. Και αυτό το λένε οι Δηλαδή, εύχονται, κοιτάνε το Θεό και, και τον δοξολογούν. Τον βλέπουν και τον απολαμβάνουν. Και συνεχίζει ο Άγιο Ιωάννη λέγοντα ότι η προσευχή θα είναι η μελλοντική εφροσύνη. Δεν είναι μερικοί τι θα κάνουμε στον παράδεισο, λέει μια ζωή, τι θα κάνουμε, δεν θα βαρεθούμε, δεν θα έρθει ένας κορεσμός, μια πλήξη, μια ρουτίνα. Μα τι λε άνθρωποι μου, ο παράδεισος τι είναι. Τι νομίζω ότι είναι ο παράδεισος, μια δεξίωση που πας και μετά από τρει ώρες σε στενεύουν τα παπούτσια, βαριέ, ενιστάζει, θε να φύγει. Δεν είναι έτσι ο παράδεισος. Η Βασιλεία του Θεού είναι άλλη κατάσταση. Ατέλειωτη. Σαν τα παιδάκια που παίζουν από το πρωί στο βράδυ και δεν βαριούνται, που δεν ιστάζουν, που δεν νιώθουν τύψει για αυτό που κάνουν, που δεν θέλουν να χτίσουν και να κάνουν εργοστάσια και δουλειέ, που ενώ δεν παράγουν τίποτα που να φαίνεται, να κάνουν δουλειά, να βγάζουν λεφτά, και όμω νιώθουν ευτυχισμένα. Και κανεί δεν κάθε να πει σε ένα παιδάκι, τι κάνει όλη μέρα. Δουλειέ δεν κάνει. Εσύ δεν θα βγάλει λεφτά. Και τι λε, παιδιά είναι. Τα παιδάκια αν δεν παίξουν, μα τα παιδιά παίζουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Το παιχνίδι έτσι θα είναι και στον παράδεισο. Μια διαρκή χαρά και ευτυχία, η οποία θα γεμίζει από την προσευχή. Θα είναι η μελλοντική μα εφροσύνη. Διαρκώ θα βλέπουμε το Θεό, διαρκώ θα του μιλάμε, διαρκώ θα τίνουμε προ αυτόν, θα απευθυνόμαστε σε αυτόν, θα τον απολαμβάνουμε. Η προσευχή ω απόλαυση. Γιατί εκεί δεν θα υπάρχουν μικροφωνικέ εγκαταστάσει που τρίζουν, ούτε ψάλτε που μερικέ φορέ εκνευρίζουν, ούτε ιερεί που καμιά φορά μπορεί να κουράζουν. Εκεί θα είναι η χορή των αγγέλων. Μουσική άλλου κόσμου Απόλαυση άλλης τάξεως Άλλα πράγματα αυτά που λέμε τώρα Μελλοντική ευθροσύνη Αν από τώρα δεν μάθεις να προσεύχεσαι Θα έχεις πρόβλημα εκεί Να ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο αυτούς που βοηθούν την εκπομπή αυτή να φτάσει καθαρά στα αυτιά σα με πολύ φροντίδα και επιμέλεια και συγκεκριμένα τον Βασίλη Χατζ Νικολάου, ο οποίος επεξεργάζεται ηχητικά την εκπομπή αυτή και την επενδύει η μουσικά με πολύ αγάπη και μεράκι Να ευχαριστήσω επίσης τη Φίβη και την κυρία Σοφία που σηκώνω τα τηλέφωνα και σας ακούνε με υπομονή σε ό,τι πείτε, στις κρίσεις σας, στις απόψεις σας, τη γνώμη σας και σημειώνουν το όνομά σας και όλα αυτά που λέτε φτάνουν σε μένα και τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και σας ευχαριστούμε πολύ. Είπα πολλά για αυτό που δεν έχει τέλος. Όμως θα συνεχίσουμε ως τότε θα μας ενώνει η προσευχή. Και μακάρι όσο να πούμε τα επόμενα για την προσευχή, να έχετε μάθει πολύ περισσότερα μυστικά πάνω στην πράξη.